Ναι. Έλα, ρε. Έλα, πού είσαι, παιδί μου. Πού να είμαι, είμαι μπροστά στην καμαρά και έχουν κλείσει οι μπάτσει την πορεία. Απ' τη μία με κλούβε και απ' την άλλη με ζητάδε. Επέζει λίγο, εσύ που έχει και βήμα, πε το τώρα. Ε, πού είναι το περίεργο. Το, το περίεργο που είναι, ναι. Ότι δεν φάρανε τρίκυκλα ακόμα. Δεν φάρανε κοντζαμάνια, αυτό περιμένουμε. Α, θα έρθει και ο κοντζαμάνι εκεί γύρω, Ενιμή νοιάζει. Ε, εκεί γύρω θα έγινε το γόρι μου σε φιλόγλικα μου, πάει. Έλα, καλά κουράγια. Αποσύρω. Κάτσε να άγριο για να, να γιατί είμαι με το μοτόρι δεν πάνω στην αλεξάντα. <laughs> με το μοτόρι μου ρέ. Κυγάρι με το μοτόρι πάνω στην Αλεξάνδρα. Έλα, έλα, έλα, και την πάντα τώρα μαθού. Έλα. Καταλαρχή για το αυτοκίνητο που στην πανόρ μου, α τι νομικώ, έτσι. Δε, Ωραία, δεν κατάλαβα. Είδε να χτυπάει κανένα περίεργο φανάρι, το αριστερό φανάρι χτύπη, λογικό. Ακριβώ, αυτό δεν α πω, το αυτοκίνητο είχε αναρχικέ. Είχε αναρχικέ Ο... πυνακίδε, τι λέγανε. Ε, όλα ήταν το νούμερο πίσω. Δεν είχε και καναρώ, κανένα ψήκα. Έ, άμα έχει και αφάδια οπίσω αυτοκίνηση. το σουφτεύει μετά ο βάτσος. Ταυτόχρονα κοίτωντας το φτείνι. Εδώ. Πού ξέρεις ότι μπορεί να κάνει αυτό το Είναι από τις περιπτώσεις που το εμψυχών δεν φέρει κάποια ευθύνη. Μπορεί να φέρει ευθύνη. Γιατί είναι σε κατηγορία αμυβάδας. Πού ξέρεις ότι α, οργανισμός. Τι έπαθε το αυτοκίνητο? Τι έπαθε. Το έτρωγε ο του του, το φανάρι του. Μ, μπράβο. Πρόσεξες τις πινακίδες του Τι Ήταν αλφα αλφα? Όχι. Ήτανε πινακίδες από την Πάτρα. Άρα... Από την Πάτρα και λίγα του έκανε. Άρα... Άρα κομμουνιστές. Άρα... ναι. Αν και στην Πάτρα κυριαρχεί το πατρινός, πάνε το κομμουνιστής. Καλά του έκανε. Καταλήγουμε. Ά Το κυβέρνηση έκανε κάτι καλό με τε, που βάλε την πενηγέ εκπρωτοπ. Δεν μπορεί να πει. Τη άντρε στην κομμαδία έχει προσφέρει. ναι; Περδεύτηκα κυρία Σαμαρά όλε αυτέ τι ερωτήσει. Και ήταν σε σχέση με τον ταραντίλη να τα λέμε τώρα. Αυτά. Είναι πιο γρήγορα ρε παιδί μου. Δηλαδή, πετά την ερώτηση παπ, Αυτή κατευθείαν. Δηλαδή το πετάσει στην πούρμα, στην ασάφια, ρε παιδί μου και ξεφεύγει, γλυκρά. Είναι χέρι, παιδί μου, εντάξει, είναι πιο τρακείνα. Α, οκ. Okay. Σάρεσε, προεμάσω από το αντίλοι. Πράβω, εντάξει. Ε, ο. Ε, ο... Ε... Περιορέξου, Κοιτάξτε. τι να σου πω τώρα. Ρε φίλο ήτανε εντάξει, ήτανε αυγάλτο το παιδί, δεν ήξερε, δεν ξέρω τώρα γιατί το μάλλαν αυτόν Εδώ... Εμένα ε... μ' άρεσε ο Ταραντίλης. κάπου, κάπου μ' άρεσε, κάτι, μ άρεσε. κάτι μου βγάζει. Τι να σου πω τώρα. σου πω Όχι, όχι, προτιμήσεις είναι αυτά δεν μου, προτιμήσεις. Κάτι που έμοιαζε με τον Κρητή από το GNTM, κάτι, κάτι δεν ξέρω. <laughs> Ah, ναι, μπράβο, ναι. Για τον Κυρανάκη, λοιπόν, αυτό τρόπο που έγινε χθε ήταν, ρε, παιδί μου, λίγο μια παραφωνία, Δεν ξέρω. Μήπως, θα λέμε, μήπως, θα ε... το λέμε έτσι, ή θα το λέμε ρουφιανάκι κατευθείαν. Είναι ρουφιανάκι και το Κυρανάκι. Ρουφιανάκι, χαλαρά. Χαλαρά, χαλαρά. Ah. Ο, ο, ο ρουφιανάκη, λοιπόν, χθε τον πήρε, νομίζω, σαν σα το σκύλι στα μπέλη. Δεν του είχαν εξηγήσει, μήπω ότι έχουν τα λεφτά Το όνομα Δεν και το επώνυμο τίποτα, το... Τα... Από πού απ Άσε παιδί, παιδί. μου, το Αυτή είναι η φάση πως το έτσι. Πώς τους γάμισες, έτσι ρε, πώς τους έτσι. Ρε, πώς. Καλά, η, γημα, η γημα ναι τα να σκα αλλά... μου και τα αρχίδια μου. Αυτή ήταν η φάση. Τα όλα! Τα σκαμπόμου μου και τα αρχίδια μου! Απλά θέλ, θέλω να πιστεύω ότι δηλαδή, πρέπει να ξαναβάλουν λίγα ακόμα. Γιατί λεπωθούν, σηλούν, και όχι να έτσι. για Δουλειές. Ελπίζω και εγώ, ναι, να δώσουνε. Λέει ο Μπαλούρδο ότι με τόσου ρουφιάνου που έχουμε δεν είμαστε δημοσιογράφοι, έχουμε και βουλευτέ. Με τόσου δημοσιογράφου που έχει πια η Νέα Δημοκρατία, λογικό δεν είναι να επηρεαστούν κι αυτοί λίγο. Λογικό είναι. Καταρχά οι μισοί δημοσιογράφοι έχουν γίνει βουλευτέ. Αυτό. Οι άλλοι μισοί θα γίνουν μετά. Άλλοι μισοί για θα πολλά. γίνουν αργότερα, τώρα του έχει άλλο πόστο, σε άλλη διατεταγμένη υπηρεσία. Στο Sky, σε άλλε πρωινέ εκπομπέ άλλων καναλιών. Όλα όλα. Μια χαρά. Πολλά. Και έτσι γεμίζει. Έλα, γεια. Γεια σου Αποστόλη. Γεια σου. Για όλους αυτούς που αγωνίζονται για ένα καλύτερο κόσμο και για αυτούς που πιστεύουν ότι ο ίδιος αναφύλλει για όλο τον κόσμο ραντεβού στις πράτες του αγώνα σύντροφοι. Γεια σου. Ναι, για σας, παραπολιτικά. Ναι, ναι, τα ίδια. Ναι, παρακαλώ πολύ, μια παράκληση εδώ στον κύριο που καταφέρετε κατά των αστυνομικών. Αυτό ο άνθρωπο, ο πολίτη, ήταν ο Στάλιν που πήγε και ζητούσε το λόγο από του αστυνομικού. Ποιο τον όρισε, ο Τσίπρας. Α, πήρατε να ορίστε, υπερασπιστείτε του αυ... αστυνομικού. Ορίστε, ναι, ναι. Είστε α... από τον όμιλο φίλων αστυνομία. Όχι, κύριε. Να πάτε πλέπε... να γραφτείτε, το... κύριε, γιατί δεν υπάρχουν άνθρωποι σήμερα να υπερασπιστούν του μπάτσου. Ό,τι θέλω, θα σου απαντήσω, ότι γουστάρω Τι γουστάρι στην Ελλάδα. Και αυτά τα υφάκια, τα ασφαλίτικα, βάλτε εκεί που ξέρει, Άντε. Αυτόν ποιο τον όρισε, Άντε. Πού πήρε, που πήρε <συντήν> να περασπίσει και του μπάτσου. Αυτό που σου λέω εγώ. Δεν έχω καμία σχέση, βλάκα. Δεν έχει καμία σχέση και πει να γλύψει μόνο. Άντε, συγχαμένη, χαμένε δεν τρέπεσαι. Άντε, να μου χαθεί να χάνεσαι. Βλάκα, σε αυτό που ρωτάω, είσαι Τον να ζητάει τον λόγο... να <Πες> σας πω ποιος. Απάντησε. Να σου πω Ποιο! Αυτό Αυτός ένα μηδέν. Να είσαι το διάλο. στο διάλογος. Στο κόρο διάλογο. σου. Βλάκα. Ηλίθιε. Μα γιατί μιλάτε έτσι δεν καταλαβαίνω. Ρίχνετε το, το επίπεδο. Δεν καταλαβαίνεις. Βλάκα. Είσαι καμιά τελευταία. Είναι Ρουφιανακή και του κυρανακή. ο Κυρανάκης, ο, Λεχρήτης, αυτός ο Δεν είναι, είναι ο Ρουφιανάκη και το Κυρανάκη Ο Ρουφιάνο ρε. Δεν είναι Ρουφιάνος, Ρουφιάνο, να το ορίστε, το λέω το ψηφίζουν, Ποιοι Λεχρήτες είναι αυτοί που το ψηφίζουν ε, μπορείς να μου πεις Η ψηφοχόρη ο της Νέας Δημοκρατίας, δημοκρατίας. τι νοης ποιοι έκανα, Είπε για το παιδάκι, το φοιτητή, τι είναι Η ενημέρωση είναι. που έχουμε yeah. για τον συγκεκριμένο είναι ότι λέγεται Σταυρός Μην ανοίγει. λέτε το όνομά του τώρα, δεν είναι κανονικό. Η ταξική Ανήκει στην ταξική αντεπίθεση. Για το χωροφύλακα που είναι χρυσαυγήτη, γιατί δεν το είπε. Επειδή στη ράτσα τη δικιά του. Ε. Γιατί το ότι ο χωροφύλακα είναι χρυσαυγήτη δεν είναι μεμπτό γι' αυτόν. Ε, είναι ε, το επιθυμητό. Αποστολή. Εγώ είμαι, ναι. Χαίρετε τη εσπέρα, πανέμορφη κουνούμε. Γεια, yeah, yeah, χαίρετε τη εσπέρα. Χαίρετε τη εσπέρα. Τι κάνουμε, πως... Καλά την έχουμε, πώ λέει. Χαίρετε, φίλη, πώ έχετε. Καλώ. Καλά την έχουμε. Εγώ πήρα για να καταθέσω κάποιε απορίε. Μάλα μάλλα. Εγώ μάλα μάλακαλώ έχω σήμερα. Ωραία, ωραία. Mm. Λοιπόν, αμέσω την πανόρμα μου, επειδή μου το βράδυ, με την στιγμιά, που υπήρχε και από αγορά τη κυκλοφορία, θα ξεκίνησα να υποθέσω ότι ήταν παράνομο που θα σα λένε εκεί. Και βέβαια ήταν παράνομο. Ήταν στη γωνία πάνω, δεν περνάει το μηχανάκι εύκολα. <laughs> Πώ θα πάρει τη στροφή μπορεί να θέλει να πει με γόνατο. Ε, ναι, άμα πάρουμε την στροφή να πούνο όμω και ότι δεν είναι ομάμα. Προφανώ. Όχι, δεν είναι. Με 200 ντροφέ oh, yeah. δεν είναι μαμά. Τι απόσα ζητροφή και με ρωτάνε μαμά. Γιατί δεν είναι μαμά. Υποθέτω επίση ότι οι αστυνομικοί αυτοί που αυτοαμήνθηκαν στην επίθεση των αυτοκινήτων χθε είχαν την ίδια εκπαίδευση, τα ίδια τεστ με αυτού που είχαν κατά την προηγούμενη επίθεση νωρίτερα, τον προηγούμενο χρόνο στη Λέζο και την Τιλίνη. Τη Υπονοεί ότι δεν έχουν γίνει ψυχολογικά τεστ και τέτοια. Και μάλιστα γίνεται μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά σε ό,τι αφορά τα ψυχομετρικά. Εγώ, όχι. Έχω... Το υπονόησε, εγώ αυτό κατάλαβα. Μάλιστα. Θε ας... να πα κάνει μια Άιντε <σίλια> <σίλια> <σίλια> Λοιπόν, και κάτι τελευταίο από μου ε, βγήκε και ο άλλο ρουφάνηό, όχι ο Χιρανάκι, ο Μποδάνο που είναι και πριν από εσά, να υποστηρίξει. Τυχα... <σίλια> <σίλια> <σίλια> να έχουμε <σίλια> και ένα σεβασμό και μια αυθεντικότητα στους του σε του είδου. Έτσι. Ε, εντάξει, να κάνουμε δεν μπορούσαμε. Να αρτήσει, να πούμε. Μια ένα χρόνο καρατίνα στο σπίτι φιτίτριο, και τι πορεία να κάνω και ο παροφοστόλη, λοιπόν. Καταλαβαίνω, αλλά να σέβεσαι. Ε, εντάξει. Και βγήκε να πει ότι ήταν με περιστατικό η αστυνομική βία συνέ. Ήταν, σε εκείνη πρέπει. την πλατεία ήταν ένα μεμονωμένο περιστατικό. Σε μια άλλη πλατεία άλλο ένα μεμονωμένο. Σε μια άλλη είναι πλατεία κάτι. άλλο. Δηλαδή μαζεύονται πολλά μεμονωμένα περιστατικά τα οποία είναι μεμονωμένα ασφαλώ. Ναι, στο σύνολο εντάξει, μεμονωμένα, μεμονωμένα. Τι να κάνουμε. Η τώρα. Ωραία, να κοιτάξουμε και το σύνολο του πλανήτη ολόκληρου. Τι είναι αυτά τώρα. <Σχει> Έλα σε παρακαλώ. Έγινε, αποστολή μου, έγινε. Γεια σου, μωράκι. Αν και σεξιστικό το μωράκι, αλλά τέλο Γεια σου, συντρόφησα. <Συξε> Τον εγώ είμαι, Αποστόλη. Έλα Αποστόλη μου, καλησπέρα. Είμαι ένα φανατικό ακροατής σας, κουνούμαλο κι εγώ. Στο διάλο ανόμαλοι όλοι, κουμούνια, ανόμαλα, όλα κουνούμαλα. Τέλο πάντων, δεν πειράζει. Με πολύ αγανακτισμένο. Mm. Θα ήθελα να μου πει, Ρεσί, Αποστόλη, μήπως σου θυμίζει κάτι αυτό με του μπάτσου που ένα άτομο το χτυπάνε καμιά εικοσαριά νταριά, πάει το μυαλό σου Σε και τέτοια. Τέτοια? Ναι, ναι, μωρέ, τα παιδιά. Ή... Είναι παλικάρια, είναι παλικάρια. Με ήθο και ανδρία. Και ανδρία. Επίση, θα ήθελα να πω σε αυτή την κυρία που έχει αναλάβει την υπόθεσή του στην δικηγόρο, την κυρία Βαρελά. Καλά, άλλη κομμωδία αυτή. Έτσι, ο βάλει, θα... να δει καιρό. Είναι δυνατόν οι αστυνομικοί να πήγαν απρόκλητα να επιτεθούν σε δύο πολίτε που πήγαν Είναι η πρώτη φορά βλέπετε εσείς αυτό, κυρία αυτό έτσι το βλέπετε, ναι. Εάν ήταν ο της ή το παιδί της, θα να τα πει αυτά, αυτή η κυρία που είναι και Την έχω γιατί το την Οι δεξιοί δεν έχουν τέτοια Οι κανοί την έχουν Θα βγαινε Και επίσης η κυρία Μάνδρου Θα βγει να πει τώρα Αυτοί οι αστυνομικοί έχουνε μάνες Έχουνε παιδιά Όταν γυρίζουνε σπίτι τους Τι θα πούνε στα παιδιά τους Ότι πήγα και έδιρα τα παιδάκια που κάνανε ποδήλατο Και τους γονείς τους Κάνε μου λιγάκι του Μια ώρα στο τηλέφωνο Του να σου κάνω Δεν θέλω να ε, σου κάνω λιγάκι, μ, να σου κάνω λιγάκι Κάνε μου κάνω λιγάκι μ. Κι εγώ αμέσως θα σου κάνω Ήρθε mail από τον προϊστάμενό μα να μην κάνουμε καμία εκδήλωση έτοιμο για την κυκλοπέμπτη υπαπόκριση στα πάντα στα σχολεία, γιατί να θέσουμε σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία. Μπράβο. Και κατά τη διάρκεια ερώτηση που του έκανα, και το ρωτώ: Αν ένα μαθητή μου όρθιν ντυμένο, μασκαρεμένο, τι θα κάνω. Εξαρτάται το μασκάρε, Άμα το παιδί έχει ντυθεί αστυνομικό, δεν πειράζει. Αν, αν, αν το ντυ... κολόπεδο έχει ντυθεί τίποτα με κουκούλε, αλφάδια και τέτοια, θα το πάρει ο διάολο. Α, οκ, okay, ευχαριστώ για την διευκρίνηση. Πρέπει να σε κάνει και ένα μείο Υπουργό. Εγώ τα λέω. Εσύ τα λες, αλλά κάποιε ζωά δεν σε πιστεύουν. Δεν με πιστεύουν. Τώρα θα με πιστέψουν, ευτυχώ και τα ζώα. Έλα ρε, Αποστόλη, από Δανία, Ολανού Κουνούμαλο. Δεν μου λε, Ρε παλίρδο, τα έχει γαμίσει όλα, έτσι. Ό,τι μπορώ, κάνω, ό,τι μπορώ. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Παλεύω για το καλύτερο, νομίζω τα πάω καλά. Ναι, μια χαρά, μια χαρά. Με το, με το αζημίωτο, πολύ καλά. Μου λες, αυτό ξαναπέζει το... με το αζημίωτο. Ε, ρε, αποστόλη, δεν μου λε, Όλοι οι γαμμύρε, Όλα τα ρουφιανάκια και οι πουσιάδε έχουν μαζευτεί εκεί πέρα. Έτσι, και, και θα μα τρελάρουν εντελώ οι γαμμένοι. Πού εκεί πέρα? Έχουνε. Εκεί, στη, στη νέα δημοπρασία που έλεγε και ο συγχωρημένο ο Τσιμάρα. Τέλο πάντων, λοιπόν, φιλιά πολλά. Καλό αγώνα και νομίζω ότι ο λαό πρέπει να ξυπνήσει και να ρίξει και καμία. Και τώρα έτσι, σε λίγο, μωρέ, κάτσε σε τρει μήνε τελειώνει το Σαρβάιβορ Τώρα δεν μπορούμε, έχουμε δουλειέ. αυτό να μου πει, έχουμε να βγάλουμε πολύ... καινούριο Μάστερ Έχουμε, έχουμε, άστο. Πολύ ξύλο πέφτει και γάμο. Σέτα να πούμε. Πρέπει να τη αντιδράσει ο κόσμο. Δεν μπορεί να τη τρώει συνέχεια. Το θέμα είναι ότι πέφτει πολύ ξύλο και απογραμμίσει τίποτα. Ε, αυτό να μου πει και ο Παφίνε το έχει πει. Το ξύλο έχει δύο άκρε. Να το ξέρετε. Δεν σα φοβόμαστε. Ούτε θα σκύψουμε το κεφάλι. Και το ξύλο έχει δύο άκρε πάντα. Να το ξέρετε. Αν το πάρει ο λαό, τότε θα φύγετε νύχτα. Λοιπόν, για να λειτουργήσει άλλο λίγο για να μπουν οι κόλλη θέση του. Γιατί το παραξηλώσανε οι μαλακές. Τη Δευτέρα άκουγα Αντώναρο ρε. Θυμάσαι τον Αντώναρο. Αντώναρο, ποπο. πό. Πάαα! Ανομαλία μεγάλη. Και το συγκρίνω τώρα με τον Κυρανάκη. Σε λίγο θα ακούσει και ρουσόπουλο, παιδί. Λοιπόν, έχει μαζέψει ο Κυριάκο όλα τα αδούλευτα και τα άφυρα παιδάκια. Δεν ξέρω. Όταν λέω άπειρα εννοώ χωρίς πείρα, έτσι. Μην βάλεις τίποτα σφαίρες μα γεμμασκαρφόζου γιατί σε καιρού πιάνω. Α, α, όχι άπειρα, αριθμητικά άπειρα. Όχι, όχι, άπειρα. Γιατί, γιατί παιδάκια άπειρα μάζευε ναι. κι άλλους κλεκτός τη κυβέρνησης που τώρα είναι στην Μπουζού. <laughs> λοιπόν, άπειρα, άπειρα παιδάκια. <laughs>